Ελάτε να ζήσετε το πρόβλημα όταν αντί 800 άτομα έχουμε 3.500 και το τι αντιμετωπίζει το νησί και σε δε πάση οριτώσει εμεί είμαστε αρμόδιοι, εμά επεξέλεξε ο, ο λεριακό λαό να αποφασίσουμε για το μέλλον αυτού του τόπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα το μετατρέψουμε σε προσφυγικό καταβλισμό και σε αποθήκε ανθρωπίνων ψυχών. Είναι δυνατόν. Ερωτηθήκαμε κύριε στρατή από την περιφέρεια αν θέλουμε κλειστή δομή. Τρελάθηκε ο περιφερειάρχη Βορρείου και οι πέντε δήμαρχοι ξαφνικά και φωνάζουμε ότι δεν θέλουμε κλειστέ δομέ. Προχωρήστε σήμερα σε αποσυμφώρηση μαζί με την κυβέρνηση. Σήμερα πάρτε του επιπλέον 2.500 πλέον πρόσφυγε μετανάστε που αυτό έχουμε. Αυτό δεν είναι για αποσυμφώρηση και Όχι, δεν είναι αποσυμφώρηση. Η αποσυμφώρηση, η αποσυμφώρηση δεν, κύριε κρατίου μπορεί να γίνει σήμερα. Μπορεί να γίνει σήμερα. Η πρόταση του Περιφερειάρχη μα και, και του Πρωθυπουργού. Η πρόταση του Περιφερειάρχη, χωρί να ερωτηθούμε. Χωρί να έχουμε καμία ενημέρωση ήταν να δημιουργηθούν κλειστέ δομέ, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και Έτσι, δεν το λέει μόνο δήμαρχο, το κύριε, λέει ξέρετε, η, ξέρετε, η απόφαση ξέρετε, του δημοτικού τους. συμβουλίου. Που τους... αντισυρνά στις Μαρίνε και κάτω στην Ελλάδα. Ε, Κυρίω ξέρω πολύ καλά που γυρνάνε. Θέλω αποσυμφόρηση.